Πρώτο επεισόδιο τη δεύτερη σεζόν για το Newscast, 16 στον αριθμό. Εδώ από το σπίτι το δικό μου, εδω είμαι ο Κρίστο, με τον Αποστόλη εμεί οι δύο μίναμε. Οι άλλοι την κουπανίσαμε. Οι άλλοι την κουπανίσαμε. Οι σήμερα, Γίγνωσ. Ε, ξέρεις, είναι περίοδο εξεταχή ε. και εσύ νομίζω ότι έκλειψε λίγο χρόνο για να έρθει. Ε, εντάξει, ναι. Να πούμε ότι όλα τα παιδιά έχουν διαβάσει τώρα, γι' αυτό δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν. Ε, εντάξει και εμεί δεν κάνουμε τη δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ναι, νέα σεζόν λοιπόν Εδώ Με ελλείψεις αλλά ελπίζουμε να Το επόμενο επεισόδιο να έχουμε ε, περισσότερα. Ναι, είμαστε περισσότεροι ε, Αν και εκφράστηκαν απόψεις για Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακούστηκαν διάφορα ότι Δεχομένως θα έπρεπε άτομα. να μειώσουμε το ρεθμό των συμμετεχόντων. Τρία άτομα στο πολύ Δεν ξέρω πείτε μας και εσύ στη γνώμη σας Με σχόλια Ναι, ενδεχομένως αν κοιτάξει, ο προσωπικά δεν πιστεύω ότι δημιουργούνταν πρόβλημα, δηλαδή τουλάχιστον από άποψη μοιράσματος χρόνου, πιστεύω ότι ήμασταν ok Δεν... Υπήρχαν κάποια επιχειρήματα που τους ότι ο κρατής χανόταν όταν μιλούσαν πολλά άτομα Ή λέει όποια καινούργια φωνή τι είναι αυτό εκεί πέρα ας πούμε Έτσι, Δεν νομίζω ότι αυτά είναι... Εντάξει, είναι τώρα ο, εντάξει υπήρχαν ομολογμένως 2-3 περιπτώσεις που που υπήρξε λίγο βαβούρα αλλά αυτό κυρίως σε θέματα που υπήρχε αντιπαράθυση mm. Δεν σπορώ, Τώρα είμαστε τούμπα, θα χρησιμοποιούμε από εδώ Θα Οπότε... ξεκινήσουμε τα θέματα Ε, εντάξει, βεσικά, μια το είναι το πρώτο, πρώτο επεισόδιο έλεγα να, έτσι, λίγο πιο, να έχουμε λίγο πιο χαλαρό κλίμα Να ακούμε και λίγο τι γίνεται, τι, κάνανε, τι κάναμε το καλοκαίρι και τι ξέρω, τα σχετικά Διαβάζαμε το καλοκαίρι σχετικά, Έλα, εντάξει. Σκέψω ότι τελείωσα την εξεταστική όλη μας 15 Ιουλίου σχεδόν. Εντάξει, λογικό. Και λοιπόν. αρχίζαμε 27 Αυγούστου. Ναι, σίγουρα, αλλά... Πιστεύω ότι πάλι υπήρχε αρκετός χρόνος για να πάει κάποιος κάπους να σπουδάσει την πίτα. Σκέφτηκα δεν το κάνανε, αλλά εν πάση περιπτώσεις... Μερικές πους το κάνανε. Εντάξει, ναι, δεκτό. Η μισή από το News Filter λείπαν τον Αύγουστο. Ναι, Η σίγουρα. ήταν εδώ πέρα. Και... Δεν έχεις ζέστη. Τόσο μάλιστα δεν έχεις και πολύ δικαίωμα να μιλάς γιατί στην τελική τελείωση και σου πότε τώρα την πέφτει σε λίγο να σε έχουμε κι άλλα. Εντάξει ε, μου <μόνης>, έτσι... τι έχεις. Ωραία! Έχεις ένα μάθημα αυτό. Εντάξει <payment> δεν έχουμε ένα μάθημα. Έχω πολλά μαθήματα αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι είναι δρομολογημένα. Κάτι θα γίνει. Εντάξει αληθιά είναι ότι κόπηκε λίγο απότομα το, το newscast. Τις προηγούμενες σεζόν γιατί ήταν αργά ακόμα ένα αλλά τελικά δεν βγήκε και μείναμε στα 15 επεισόδια έτσι αλλά και πάλι υπήρχε αυτό το πρόβλημα ότι δεν ήμασταν όλοι και δεν μπορούσαμε να είμαστε και, και μπορούσαμε να κάνουμε και το έκτακτο που υποσχεθείς. Έχαζες ότι πρόκειες. αν συνέβαινε θα ήταν καλό αλλά αυτό πέθεται να βρεθούμε όλοι και... εκεί και χαθήκαμε στην τελική. Τέλος καλή χρονιά λοιπόν. Ε, καλό ξεκίνημα α πούμε. Ναι. Ελπίζουμε να είμαστε αρκετά καλοί. Ε... Ναι, και η συχνότητα να είναι αυτή που ήταν πέρσι. Οιλάχιστον... Τώρα βέβαια ξεκινάμε για πιο νωρί. Δηλαδή, πέρσι ξεκίνησαμε από τον Γενάρη. Φέτο mm. έχουμε full season, α το πούμε έτσι. Και Οπότε έχουμε και κάποιε σκέψει να το οργανώσουμε καλύτερα. Ναι, αυτό είναι ο αριάξιμο για το Τόλφο του Newscast όσον αφορά τη θεματολογία, δηλαδή είχαμε σαν σκέψη να μην βάζουμε θέματα από το site δεν έχουμε δικά μα θέματα ή τουλάχιστον να μιλούμε μόνο για τα πολύ πούμε, ενδιαφέροντα ή τα πλέον ενδιαφέροντα από τα ετοιμά μας εντάξει, δηλαδή, εγώ θα έλεγα ότι αυτό θα είναι καλό δηλαδή να φέρουμε κάποια θέματα εκτός site γιατί έτσι θα είναι και μια προσθήκη Α, στα ίδια νέα ναι. επίσης υπήρχαν κάποιες ιδέες να θα απεφιερώσουμε κάποιους ενημερωτικούς τομείς όπως για events που θα γίνονται στην πόλη, την περίοδο αυτή που βγαίνει το podcast τη... για Άλλα τέτοια τις τέτοιες, ταινίες Ταινίες θεατρικά, όλα αυτά mm. Αυτό βέβαια θα το οργανώσουμε λίγο καλά γιατί άμα το τραβήξουν πολύ, πες να γίνει βαρετό mm. Δηλαδή μην mm. ξοδέψουμε 30 λεπτά για αυτό το πράγμα για Γιατί mm. εγώ λίγο προσχολήθηκα και πέρσι έτσι που το κάνουμε λίγο πειραματικά έχει πραγματικά πάρα πολλά events ίσως... Τα οποία δεν τα, δεν τα ξέρει ο κόσμος, δηλαδή Ίσως θα είναι καλό να χωρίσουμε το podcast της κατηγορίας mm. Και κάθε κατηγορία να έχει 5-10 ας από τους sets αφήνει Και θα υπάρχει μια κατηγορία, ξέρω, θέλω να και τη συζήτηση παίρνει Ε, πάμε. συζήτηση θα υπάρχει σίγουρα Βασικά σε αυτό, από την άλλη φορά, λόγικά που θα, μάλλον θα είμαστε περισσότεροι Θα κάνουμε σε debate. Debate. ένα debate Ένα συντογιστή Να λέω ναι. ας το θέμα Καλά, δηλαδή, ας δηλαδή ας. Τα, τα debate είναι ιστορία, και λίγο κακιά Ελληνός είναι διμπέιτο και... όπως, όπως αυτό το πολιτικό στην τηλεόραση ή διμπέιτο όπως αυτό που κάνουμε στα πανεπιστήμια στο εξωτερικό στο εξωτερικό θα έχουν κάποια μαθήματα για παράδειγμα, στα οποία, όπως έχουμε στο πανεπιστήμιο, που όμως γίνεται μέσω, σαν διμπέιτος Ειδικά οι σχολές που έχουν να κάνουν με δημοσιογραφία uh -huh. εκεί, ή α πούμε είναι νομική και το ένα και το άλλο Ρίχνουν ο καθηγητές ένα θέμα στο τραπέζι, κάθονται mm. όλοι γύρω-γύρω, γιατί εκεί οι αθούσεις είναι κοινοκυκλικές α πούμε, όχι αμφιθέρωτα. Και αντιπαρατήθενται ένας με τον άλλον. Δηλαδή μιλάει ο ένας πέντε λεπτά. Ως λέγεται αυτό το table, κοιτάξτε μου. Ναι, <Τοχελίου> είναι στρογγυλή τράπεζα, αλλά ουσιαστικά είναι timpan. Δηλαδή ο καθένας, υπάρχουν κάποιοι ομιλητές που έχουν συγκεκριμένο χρόνο για να πούνε τις θέσεις τους και μετά οι υπόλοιποι μπορούν να θέσουν ερωτήματα και να αμφισβητήσουν αυτό που είπαν. Και έτσι γίνεται διάλογος ας πούμε. Α, και πια μου θέματα π.χ. για κάποιος συγγραφέα τι λέει σε ένα βιβλίο του ή ξέρω εγώ ένα άρθρο ενός δημοσιογράφου τι βαθύτερα νήματα έχει. Βέβαια Δε αυτό δεν ξέρω σε τι μεγάλο βαθμό γίνεται. Δηλαδή έχω ακούσει τι γίνεται αλλά ξέρεις πως είναι αυτά τα πράγματα. Στις ελεύθερες ώρες τους μάλλον. Τώρα για μάθημα δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Μόνο ας... σε... σε τμήμα δημοσιογραφίας ενδεχομένως. Που εντάξει Καλώς, είναι καλά. και άσκηση. Ναι <Marvel> λίγο αυτό θα φανεί πιστεύω σιγά σιγά το πως θα προχωρήσει mm. Αλλά για αρχή και αφού είμαστε οι δυο ας το κάνουμε λίγο old school με τον παλιό τρόπο ας πούμε Οκ Θα ξεκινήσουμε Οκ Ε. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι που ασχολείς λίγο παραπάνω. Τον τελευταίο καιρό γίνεται αρκετός ντόρος με τις broadband συνδέσεις. Και από βλέπω είσαι οργανωμένος εντός τέτοιου είδους τέτοιου είδους. Αρκετός ντόρος γίνεται όντως στην πραγματικότητα. Εντάξει προ... προσωπικά ενδιαφέρει και εμένα. Δηλαδή ας πούμε λίγη η σύμβασή μου το που διόδος. ήταν να ήταν δίωδος ο Τένετ το για διόδο. ένα χρόνο. Και έτσι σκέφτεσαι να βάλως πακέτος ανοίστου χρόνου. Κάποιο προηγουλωμένο πακέτο που τα έχει ώρα, ή πάλι να γίνει σε αυτό το τρόπο. Πιο πολύ, να μετά. σου πω την αλήθεια, πρώτα θα με ενδιαφέρει να δω οικονομικά κάθε εταιρεία πώς κινείται. Γιατί εντάξει, επιλογές είναι κάποιες, αλλά δεν είναι και πάρα πολλές. Είναι 3-4, ξέρω. Και από εκεί πέρα, ναι, και αυτό που λες παίζει ρόλο, δηλαδή το τι πακέτο θα είναι. Και, και σε πόσο, σε πόσα, τι σύνδεσεις, τι μέγεθος, δηλαδή. Το έχεις ψάξει καθόλου, έχεις... Στη... Όχι ιδιαίτερα στην άλλο σκομία εταιρεία. Για να πούμε λίγο και στον κόσμο τι γίνεται. Έχει γίνει μεγάλος τόρος τώρα με τα ιδιόκτητα δίκτυα των κάποιων εταιρεών όπως η Forthnet, όπως η Hellas Online, η Lanet, η NetOne, η Teledom και η Tellas. Αυτές έχουν ιδιόκτητα δίκτυα. Βέβαια, εδώ να προσθέσω πούμε ότι με τη Fortnite διδικά είχαμε διάφορα που ναι, όπως... ε, Είχαμε παρουσιάσει και... Είχαμε πάρει μάλλον και μία συνέδευξη που δεν βγήκε ποτέ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει... Ναι, είχαμε ασχοληθεί με τη φόρθνη, δυσφημίζοντας την σύνση αγωγικά λίγο. Κοίτα, κάθε εταιρεία έχει και τα κακά της, έχει τα καλά της, τώρα... Καλά σήμερα. Ας μην την χαρακτηρίσουμε πέρα και, και μόνο γεγονός. Να ναι, μου λέγονται. Από ότι άκουσα μάλιστα, είχε μια... κάνει και μία εξαιρετική προσφορά. Που για μόνο μία μέρα έπαιρναν... Όσοι πήγαιναν να κάνουν καινούργια σύνδεση έπαιρναν 24 ώρες πιέσης λοιπόν, και τέτοιο. Και μετά μπορούσε να το κρατήσεις για κάποιο διάστημα και μετά να συνεχίσεις με απλό. Λοιπόν, η Fortnite δραστηριοποιείται κυρίως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Mm -hmm. Έχει βέβαια και στο Βόλο, αλλά κυρίως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είναι. Mm -hmm. Και στο ιδιόκτοτο δίκτυο που προσφέρει, που έχει μάλλον, προσφέρει κάποιες, έχει κάποιες προσφορές πακέτο Φτάνουμε μέχρι τα 24 Mbps Οι 24 Mbps ακούγονται πολύ καλά, έτσι στην αυτή. Ναι, στην αρχή έδινε 10 mm -hmm. και όσοι αγόραζαν αυτό, δωρεάν τους πήγαινε στα 24 Αυτό δεν είναι η προσφορά για μία μέρα που λέγαμε Μπορεί, δεν ξέρω Ένας γνωστός μου το είχε κάνει αυτό, αυτό και αυτό είχε κάνει Τώρα βέβαια πρέπει να είσαι σε ιδιόκτητο δίκτυο γιατί αλλιώς δεν μπορούς να το πάρεις αυτό το παγκέτο. Υπάρχουν βέβαια άλλα πακέτα με μικρότερες ταχύτητες. Ε, να πούμε για τους ακροατές, ιδιόκτητο δίκτυο σημαίνει οι γραμμές να ανήκουν στην Σ εταιρεία την εκάστοτε και όχι στον ΟΤΕ. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι γλιτώνεις το σταθερό του ΟΤΕ. Αν θέλεις το γλιτώνεις παίρνοντας το πακέτο που λέγεται Double Play. Ναι, κατάλαβα. Τώρα, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ιδιόκτο δίκτυο στο κέντρο στην ε, Τούμπα Μιλάμε για Fortnite πάντα έτσι yeah. Για Fortnite και το ξέρω τώρα και στην Καλαμαριά mm -hmm. Δεν ξέρω αν έχει αναπτυχθεί και σε άλλες περιοχές Ξέρουμε Αυτές... σίγουρα ότι σε μένα δεν υπάρχει που είμαι στην Αναπόλη και φαντάζομαι ότι το ίδιο συμβαίνει και σε Άγιο Παύλο, δηλαδή όλα εκείνα τα κοντινά Τώρα υπάρχουν και άλλες εταιρείες Αχ, να πω κάτι που ενδιαφέρει το πάρει για τη Fortnite, να τελειώνουμε κιόλας Οκ okay. Ο χρόνος που απαιτείται για την ενεργοποίηση της σύνδεσης είναι... μάλλον. Η εταιρεία λέει ότι είναι τρεις εβδομάδες, 3 εργάσιμες εβδομάδες. Δηλαδή 21 εργάσιμες μέρες, 20 εργάσιμες μέρες. Περίπου δύο μήνες θα κάνει ναι, η έναν πίστη Αυτό συμβαίνει γιατί α πούμε σου αλλάζουν κάτι στη γραμμή σου ή απλά επειδή α πούμε έχουν κάποια αριστερικά προβλήματα ή πάλι μαλλώνουν τις γυναίκες και θέλουν καιρό για να... Όχι, αυτό συμβαίνει για να έχουν χρόνο, λογικά, να επεξεργαστούν και άλλες ετήσεις. Τις βάζουν σε μία ώρα για να ναι. μην υπάρχει το μποτιλιάρις ας πούμε στην αρχή. Κατάλαβα, οκ. Okay. Ε, λογικό μέχρι σε ένα σημείο. Αν και 21 μέρες υπερβολικά την ώρα μου. Λίγο. Σου λέω 2 μήνες, κάτι. Στο γνωστό μου έκανε 2 μήνες για να το ενεργοποιήσουν. Mm. Υπάρχει και το άλλο πρόβλημα το αν, πιάν, αν πιάνονται αυτά τα 24 ΜΜ. Όντως πιάνονται. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Δεν δε θα, δε θα υπάρχει κανένα πρόβλημα στη σύνδεσή σας. Και ας μιλήσουμε και για άλλες εταιρείες τώρα που Το για πιάνονται φόρδες. όταν λέμε βέβαια... Να, μιλάμε ότι συνδέεστες με 24 Mbit έτσι. Γιατί για να μπορείς να χρησιμοποιήσεις 24 Mbit π.χ. για κατέβεις ή είναι λίγο τοπία έτσι. Εκεί τα πας ε... ναι όντως είναι λίγο τοπία. Γιατί το μέγιστο που μπορείς να κατεβάσεις είναι 3.072 Kbps. Αυτά Κιλοπίτσι, ή... ναι. Κιλοπίτσι, σωστά. Λοιπόν, δηλαδή... οπότε, αλλά τουλάχιστον έχεις, το... έχεις την αίσθηση ότι είναι πολύ γρήγορο. Ο θα με διορθώσω λίγο. Ναι, αλλά τουλάχιστον έχεις την αίσθηση ότι είναι πολύ γρήγορο, δηλαδή όσον αφορά το browsing ή στο download, βέβαια, τα πράγματα ξέρουμε πώς πάνε, όσοι ασχολούνται, δεν πιάνεις ποτέ. Θες να σου πω για καμιά άλλη εταιρεία. Ε, γενικά για όσες μπορούμε να πούμε πληροφορές καλά θέλει να πούμε για να μην φανεί και όλος ότι εστιάζουμε μόνο σε εμείς <κοκολίσεις> ή ότι ας πούμε θέλουμε να πάρουμε να δείξουμε καλή τέτοια γιατί θα έβαμε την τη φόρμα της Fortnite Όχι με εντάξει ε, Είναι λίγες αυτές οι εταιρείες που προσφέρουν τόσο μεγάλες ταχύτητες VivoD, άκουγα κάτι Η VivoD προσφέρει σε φυστητικό 24 Mbps <σ definitely> και όπως διαπιστώσαμε και εμείς πριν από λίγο βλέπουμε στο ίντερνετ είναι μόνο στο ιδιόκυτο δίκτυό τους προς την Αθήνα Ναι, Βιβόντι η αλήθεια είναι ότι πάντα φαίνονται να δραστηριοποιείται προς την Αθήνα Δηλαδή δεν δε νομίζω να έχει πολύ πράγμα εδώ προς την Αλλονική, αλλά και αν δεν έχει εδώ, πού έχει έτσι Εξαιρετικά Αλλού σου. Λοιπόν, τώρα να πούμε για την ε, τελάς, τελάς που ακούγεται ναι, τελάς. πολύ η τελάσσα η μεγαλύτερη ταχύτητα προσφέρει 4 Mbps. Και είναι στο τελάσσα ζήστερο έτσι λέγεται το πακέτο. Mm -hmm. Επίσης ιδιό το δίκτυο. Δεν ξέρουμε για κάλυψη πράγματα. Η τελάς έχει... <laughs> έχει λογικά κάλυψη. Όχι απλά λέω δεν ξέρουμε συγκεκριμένα πράγματα. π.χ. πιάνει του μπαχαριλάου, άλλο δεν οτιδήποτε. Τούμπα... Αλλά ξέρω κι εγώ ότι τουλάχιστον από τηλέφωνα έχουν περάσει πολύ να κάνουν... Να χρησιμοποιούνται λάσ αντί για... Τώρα, η LAS Online έχει ένα πακέτο στα 12 Mbps uh -huh. και αυτό σε ιδιότητα. Όπως καταλαβαίνετε, οι μεγάλες ταχύτητες μόνο σε ιδιότητα γίνονται, γιατί μέσα από τον OTAE... ΟΤΕ... Το οποίο, πρακτικά, σημαίνει σίγουρα κέντρο Θεσσαλονίκης για τις περισσότερες εταιρείες ε, π.χ. για κάποιους όπως Vody, μπορεί να μην σημαίνεται αυτό και κάποιες άλλες που είναι λίγο πιο παλιές όπως π.χ. η πιστεύω ότι έχουν κάλυψη λίγο μεγαλύτερη για να μην αφηγήσουν και τα... τα παιδιά που δεν, δεν έχουν ιδιότητα στην περιοχή τους έτσι, της μεγάλης εταιρείας, να πούμε ότι ο Τενετ δεν είναι 8 MBits. Το ανώτερο? Το home έτσι λέγεται. Ναι, είναι το ανώτερο. Ναι. Στην τιμή βέβαια είναι μεγάλη η τιμή. Και όχι θηκτικό, δύστα... έτσι. Όχι θηκτικό, είναι 44 ευρώ. Το φοιτητικό το μεγαλύτερο που δίνει, ποιο είναι, α πούμε. Όχι, Ρεβίω... σε διόξυπτο, γιατί... Για την Otenet μιλάω τώρα. Για την Otenet είναι... Νομίζω είχα δίνει μέχρι και δύο. Όχι, δεν έχει δύο. Ρωμπίζευτό στα... Θα... Εδώ είναι τα τι κανένα Όχι, δεν είναι α, Τότε, ναι, okay. εκεί. Μέχρι ένα. δύο Πώς πηγαίνει? Το ένα. Το ένα σε Otenet πώς πηγαίνει? Με το wireless ή χωρίς το wireless ή Επίπεστα και τα δίντερα που λοιπόν, δουλουζούν να δημιουργούν Και τι γιατί... χιλιοκίνημα Λοιπόν είναι 18 ευρώ και 18 ευρώ okay. 18 ευρώ εντάξει Και οι δύο είναι 18 ευρώ Εντάξει, Αξιπιχεί εγώ το επέβλεπα αυτό που ήδη έχω Που ειναι είναι 7, 6 8. Λογικό μου φαίνεται γιατί θα έβαλα πριν και για το wireless ναι, ναι, θα δώσει λεφτά σπού Οκ Αυτό που είχα δει στο δικό μου το που είναι 768 νομίζω ήταν 16,5 6,5 ευρώ το μήνα Ναι, αυτό 16,5 ευρώ, εντάξει Κάτσε, κάτσε ναι. 16,5 ευρώ όχι Είναι το... Το αερίστο χρόνο The... 11,5 ευρώ έχει το δικό Αχα Ναι, αυτά είναι για όσους συνεχίζουν το, το παλιό mm. Τώρα, εκτός από την Otenet, ε, προσφέρει και η Λανέτ ένα πακέτο. Lanet θυμίζει η ρούχων. <laughs> Λέγεται Playbox. Κοίταξε, είναι... Κι αυτό είναι ψηλό... με, με υπονόμουνε μέσα. Απίστευτο, έτσι είναι... <laughs> 39,90 το πακέτο και ο εξοπλισμός είναι με χρησιδανισμό. Ο χρησιδανισμός τι είναι? Δεν ξέρω. Μάλλον το χρησιμοποιεί και δεν θα το δεις πίσω. Ο χρησιδανισμός, ναι. Wouh, wow, όχι, εγώ δεν είχα ξανακούσει τι υπάρχει αυτό. Αλλά δεν ήξερε τι κάποιος. Γιατί όχι. Εντάξει, αυτό είναι και δεν... Όπως βλέπω εδώ πέρα ότι άμα δεν έχεις ιδιότητα ε, δίκτυα στην περιοχή σου πρέπει να πληρώνεις Αναγκαστικά το... ο Τένετ. Πληρώνεις χοντρά. <laughs> Αναγκαστικά ο ε, Τένετ. Γι' αυτό τα έχει ο Τένετ Οπότε απλά αναμένουμε να γίνουν λίγο πιο καλά τα δίκτυα των αλλωνών. Πραγματικά. Μακάρι να επεκταθούμε, γιατί δεν γίνεται. Πάντως παι, αυτό... Με τις broadband συνδέσεις έχει γίνει μεγάλη... νομίζω υπάρχει πολύ αξίσθηση τελευταίο καιρό ε, Ναι, αφού κάθε μέρα λένε ότι γίνονται 2.000 νέες συνδέσεις Αυτό, ADSL Στην Ελλάδα έτσι μιλάμε τώρα Βέβαια το ποσοστό ακόμα το της ευρυζονικότητας στην Ελλάδα στη Το ποσοστό της ευρυζονικότητας είναι να περίπου στο περίπου 4% 7% λίγο πιο κάτω Αλλά ε. έχουν μια τρομακτική αύξηση των 150% μέσα σε ένα χρόνο ε, εντάξει, ουσιαστικά το, αυτόν τον χρόνο έγινε διάσημη στην Ελλάδα, ούτως ή άλλους mm, με, έτσι. Και ο ΤΕ χάνει πελάτες από αυτά τα ιδιόκυτα δίκτυα. Και λογικό μου ακούγεται έτσι, με τις, με τις χρεώσεις που βάζει, δηλαδή... Κύριος να επεκταθεί. Δηλαδή, δεν μένεις τα 8 αυτή τη στιγμή. Ε, ναι, αυτό. Δηλαδή, ας δώσει κάποια κίνητρα στον, στον καταναλωτή. Α, απλά ο ΤΕΕΘΡΣ μου έχω την αίσθηση ότι κάνει αυτό που κάνει πάντα. Πιστεύει δηλαδή ότι επειδή έχει το... yeah. την πληθώρα των γραμμών, και κάλυψη παντού, θεωρητικά, σε όλο το δίκτυο, μπορεί να... Ναι, το κακό με τον ρωτέ είναι ότι, ξέρεις, δεν μπορεί να το βγάλει αυτή μια μέρα στην άλλη λεφτά γιατί η σκέψη ότι όλοι μας θα μπορούμε να βάλουμε μια σύνδεση με μια ταχύτητα και μετά θα, θα μπορούμε να το δώσουμε αυτό το πράγμα. Ε, ναι, σίγουρα, μέρας. εντάξει, αλλά πιστεύω αν δεν ήταν τόσο με τη λογική ότι επειδή εγώ καλύπτω όλο το ελληνικό δίκτυο, έχω και τα πλεονεκτήματα που μου δίνει αυτό και αν ήταν λίγο περισσότερο με τη λογική να είναι, να είναι πιο ανταγωνιστικός δηλαδή πιστεύω ότι πάντα το πρόβλημα του οτέ ήταν αυτό δεν ένιωθε ποτέ τον ανταγωνισμό άμα το ένιωθε αυτό θα μπορούσε να παρέχει υπηρεσίες αντίστοιχης ποιότητας και να, να κατευθύνει αυτό στην αγοράκι που ήθελε όχι επειδή δεν μπορούν οι άλλοι να ανταγωνιστούν αλλά επειδή πραγματικά θα ήταν πιο ανταγωνιστικό σαν τους άλλους Εγώ βλέπω τον οτέ να πέφτει ακόμα περισσότερο αν δεν αλλάξει η ερώτα, αν δεν αλλάξει Σίγουρα. την αποδοχία. Γιατί... Το είδαμε αυτό και τα κινητά, έτσι. Από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Τι είναι, στην Κοσμοτέ... Α, έχουμε και ένα θέμα για την Κοσμοτέ. Εννοώ, και... όχι μόνο για την Κοσμοτέ, τι θα πούμε μετά γι' αυτό, αλλά σκέψου, π.χ. ότι και, και άλλες εταιρείες τώρα προσπαθούν να κάνουν δικά τους δίκτυα και πολλοίς κόσμος τις θεωρεί πιο αξιόπισης από τον τέπλεον. Δηλαδή παλιά πούμε θυμάμαι όταν είχαμε τα πρώτα κινητά έλεγε ο άλλος η team δεν πιάνει πουθενά η τελεστέτη παλιά. Ή ξέρω εγώ παίρνω κοσμοτέ γιατί στο, στη χαρτιδική ξέρω εγώ στο κατσάβραχο πιάνω Ελύτες. Τώρα όμως ε, βλέπεις τι κάλυψη έχει η Vodafone, τι κάλυψη έχει η WinT τώρα που έγινε η team που την έχει πάρει ο Σαουδάραβα. Τι είναι ξέρω εγώ. Τι κάλυψη είχαμε κάνει και ένα θέμα, ναι σίγουρα. Τώρα να γυρίσουμε λίγο στην DSL, να πω και κάτι okay. άλλο. Να δώσω ένα παράδειγμα σε ένα σημαντικό σημείο, ας πούμε, αν κάποιος θέλει να βάλει νέα σύνδεση όπως εσύ. Ναι. Οχού έχεις κόνιξ, ωραία. Και θες να το αλλάξεις, να το κάνεις φορσμετ. Αχα. Σου λέει φόρθεντ, κόψε τη σύνδεση του κόνιξ και θα σου βάλω εγώ σε κάποιο χρονικό διάστημα το φόρθεντ. Εσύ όμως σε αυτό το χρονικό διάστημα ενδέχεται να μην έχεις ίντερνετ. Εναι, άμα δεν είναι κοντά τα Νομίζω πως υπάρχει η υποχρέωση από τις εταιρείες ναι. Ας πούμε μπορείς να πεις, να πας στο νοτέ και να πεις Εγώ θέλω για δύο μήνες Να κάνω μόνο για δύο μήνες Να επεκτείνω σε κάτι σύνδεσί μου Να την κόψετε μου Το δέχεται αυτό η Fortnite mm. Εσύ προπληρώνεις προ, προ, μάλλον τους δύο μήνες Και όταν Σου λέει η Fortnite Εντάξει, ok, σε τρεις μήνες τελείωσε τεχνικά σε τρεις, σε τρεις μήνες λίγο Σε τρεις μέρες θα έχεις τη σύνδεση πας και λες στο internet κόψτε κερδίζω internet γιατί έχεις προπληρώσει τις δύο μήνες και μπορεί αυτό να γίνει μέσα σε ένα μήνα οπότε εκτός αν ε, χρησιμοποιώ και τις δύο συνδέσεις παράλληλα για ένα διάστημα δεν πώς μπορείς λόγω γίνεται εκτός αν έχω δύο νούμερα ναι, μόνο πώς. αυτό απλώς να το ξέρουν ε... Ουσιαστικά Ευρωπαϊκά αυτό δεν είναι και πάρα πολύ, δηλαδή τώρα το να δυο να μήνες και να χάσεις τον έναν είναι λίγο Ναι, yeah. yeah, αλλά μπορεί Fortnite όντως, σε δύο μήνες το κάνει αυτό yeah, δύο μπορεί. μήνες χωρίς Simga, μπορεί, yeah, ναι. αυτό είναι, είναι κάτι που το σκεφτόμουν και εγώ, δηλαδή αν πάω να, αλλάξω, να το φροντίσω. Βέβαια, αν δεν πληρώνεις τίποτα, έχεις την παλιά μέχρι να σου πάλω την καινούργια. Θα το κάνω έτσι ώστε να, να, να, μην, να μην χάσεις. Ναι, βέβαιας και να σκεφτόμουν πολύ σοβαρά εγώ που θέλω πούμε, να δω πού να αλλάξω ή θα παραμείνω. Εγώ έχω ακόμα 6 μήνες δεν σκητάλη. Χθες ήρθε, ήρθε πολύ πιο μετά, εντάξει. Αλλά ξέρεις, το θέμα ξέρεις ποιο είναι, αν τελικά δεν κάνω κίνηση, είναι σαν να αποδέχομαι αυτήν που ήδη έχω. Της ΟΤΕΝΕΤ. Ναι, που σημαίνει γιατί κάμεις ευρώ το μήνα για μένα από εδώ και πέρα. Σε 7.68 όμως, που δεν είναι και τραγική ταχύτητα για τα λεφτά Τώρα, για Fortnite, καλή χρυσή, αλλά άμα τα καλά της πακέτα χρειάζονται να έχει η κάλυψη του δικτύου και εγώ δεν έχω εκεί θέλεσμα Θες σου πω για Fortnite, κάλυψη, μέσω το μεγαλύτερο Πες, αν και κινδυνεύουμε να έχουμε ό,τι από τον εντάξει, σου είπα για άλλα, έτσι Σου είπα για Uh, Artec.net είναι στα τέσσερα Μεγαμπίτς πού λέμε για εφόφτετ Φάσανε Α, είναι το 2Player είναι στο, στο ένα Μόλις το ένα Και πόσο πωστίζει Αλλά στο 4 player στάμα βέβαιο Τα φύνουμε, ο yeah. καθένας μπορεί να, να βγει στο ίντερνετ και να δει τι γίνει κάθε εταιρεία Αν και εγώ πιστεύω ότι ακόμα η broadband connections όσον αφορά τις χρεώσεις είναι αρκετά κρυφιλίες <συλίες> στην Ελλάδα έτσι. δηλαδή για μένα κάποιος ο οποίος βάζει Broadband Connection τη βάζει γιατί θα έχει Broadband Connection οπότε από αυτό πρέπει να έχει αναταλλευτεί η εταιρεία Γιατί δεν βάζεις Lanet Γιατί δεν την ξέρω <συλίες> Ξέρεις που έχει διώπτει που έχει δύ το δίκτυο, να σου πω Έχει στην Αλεξανδρούπολ, στην Κομοτηλή, στην Ζάνθη, στις Σέρες στην Κοζάρη, στην Κατερίνη, στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα έχει πιάσει όλη την περιφέρεια έτσι ναι. Στην Κέρκυα, Και όχι στο Αθ όχι, έχει, αθήνα και ξαναλί και έχει. Τριμπουλικόρθο πάτρα και όλη την Μα Μαυτά τώρα χιλανέ ναι τωρέα, λες και και δεν την ξέρω. Όχι. Έχεις πάνω το φόβο, μην μια μέρα και απλά δεν έχει ίντερνετ για μια βδομάδα, χωρίς να γιατί. Έχεις το φόβο να οι αυτό. Εντάξει, <οίλας> παίρνεις τηλέφωνο, τουλάχιστον έχουν προνήσει και έχουν έναν εγχορφημένο μήνυμα που σου λέει Δεν, ναι, δεν υπάρχει. Έχει πρόβλημα σε Ελλάδα, δεν έχει πρόβλημα, λέει. Και δουλεύουμε ως προς αυτό. Εντάξει, ας μην κουράσουμε άλλο τον κόσμο. Νομίζω ότι μπορείτε να μπείτε σε site των εταιριών ότι ήταν αρκετά επεκταμένη η κουβέντα μας αλλά πιάσαμε ενδιαφέροντα κομμάτια. Εντάξει να αρνητώσουμε το ατυφικισμό. Πάντως βάλτε DSL, εντάξει γίνεται άνθρωποι επιτέλους όσοι δεν έχετε. <laughs> Καλά τώρα είναι που θα, που θα πάω για το ατυφικισμό. <laughs> ε, οπότε ας αλλάξουμε σιγά σιγά θέμα. Okay. για την ε, Κοσμοτέ, για την εταιρεία της τη, τη τηλεφωνίας τέλος πάντων. Της ξέρεις, μια θηγατρική της Κοσμοτέ, την Κοσμοφόμ Ναι, έχω υπόψη στα Σκόπια. Σκόπια, Βουλγαρία, Γενικά στα Βαλκάνια. Είναι ναι, πάνω τα... εκεί τέλος πάντων. Ε, σε ένα διαφημιστικό της, mm -hmm. στην στη χώρα των Σκοπίων, ναι. ανέφερε τη χώρα των Σκοπίων ως, ως πανεδοντές. Δηλαδή έλεγε ξέρω εγώ, Μακεδονία έχει υποστόλια ακριβώς Μασεντόνια in the palm of your hand Ναι αυτό, κάτι τέτοιο τέλος πάντων Να πούμε ότι το άρθρο, τέλος πάντων την πληροφορία την πήραμε από το pestaora.gr Που είναι το blog του Τιτάννα για όσους ασχολούνται με το blogging Εντάξει πολύ πάλι ο blog Απλά μου έκανε εντύπωση γιατί ξέρεις είναι το spot Και είναι κοσμοτέ ωραία, δηλαδή το βλέπεις ότι είναι κοσμοτέ και λες, εφόσον κιόλας ξέρουμε τη δύναμη της κόσμος σε αυτές τις χώρες, αυτές τις χώρες. δηλαδή το μεγαλύτερο μέλος των τηλεπικοινωνιών ελέγχεται ουσιαστικά από την Ελλάδα, κακά τα κατά ψέματα, και ωστόσο επιτρέπουν τέτοια πράγματα, πάνω που ας πούμε συμβαίνει τόσο πολύς ντόρος για το όνομα και για το ένα και για το άλλο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ζητηθούν εξηγήσεις από την πολιτική ηγεσία και από την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών Τώρα από εκεί και πέρα δεν έχει την δικαιοδοσία η... η Κοσμοτέ να αλλάξει κάτι σε αυτό το ζήτημα. Εντάξει, δεν μπορεί να την... Πώς πώς ξέ, οι ε, ξέρουμε σίγουρα ότι η Κοσμοφόνη είναι θηγατρική της Κοσμοτέ. Ωραία, αυτή είναι η πληροφορία. Ανάλογα τι έχει υπογραφεί σε συμβόλαιο, ναι, η θυγατρική είναι θηγατρική. Που σημαίνει ότι η κεντρική εταιρεία μπορεί να επιβάλλει κάποιους κεντρικη εταιρεια μπορει να επιβάλει καποιους ορους Άλλο αν, επέ, άλλο αν επέλεξε να μην τους επιβάλλει. Εκεί είναι που πρέπει να ζητηθούν για μένα εξηγήσεις. Δηλαδή αν μπορούσε να αποφευθεί και έγινε, πρέπει να ζητηθούν εθνικές ευθύνες κατά τη γνώμη μου. Τι να σου πω. Γιατί εντάξει, να, αν ήταν ε, η Vodafone και μια θηγατρική της, δεν θα μπορούσαμε να πούμε και πολλά πράγματα. Η ιδιωτική εταιρεία, ο καθένας βρίσκει ό,τι κέρδος θέλει. Mm. Αλλά όταν έχεις τη δύναμη σαν ο Τέι, γιατί ουσιαστικά οτέ είναι από πίσω. Αν okay, και πολλοί το διαχωρίζουν, δηλαδή, ας πούμε, εγώ έχω ακούσει τη διάφορα να λένε ότι η COSMOTE είναι τελείως ξεχωριστό πράγμα από τον ότε, και ότι απλά χρησιμοποιεί γραμμές του OT mm. εδώ στην Ελλάδα και ομολογώ ότι δεν ξέρω αυτό κατά πόσο ισχύει. Να, δεν ξέρω. Νομίζω... τώρα δεν ξέρω, ο OT πλέον, τι ποσοστό είναι του κράτους, τι ποσοστό είναι... του κράτους, εγώ. Ακόμα! Πολόκληρος, δηλαδή ούτε, ούτε ένα... Από το, όχι, πάνω απ' το περίμενα Απλά πέρα, έχει σκάτω. την ε, κυριότητα ουσιαστικά. Κοίτα, μπορεί να... το θέμα να φτάσει ως ε, το Υπουργείο Εξωτερικών Κάποιος το φτάσιτε, να το φτάσει τέλος πάντων Θέλεις να ακούγεται podcast στο Υπουργείο Εξωτερικών Για το δικό μου Δεν είμαστε τόσο δυναστικοί Έχουμε ένα λύστιο να δω άλλα αυτή Η ίδια, ναι, η ίδια Τι είναι λες Ναι, ως Σάνι είναι Έτσι, μία δεκατομμύριο Εντάξει, αυτό έρχεται πριν, <laughs> δεν ξέρω πότε το είδες ε, ναι, αυτές μέρες, ε, αυτές Χθες ναι, αυτέ τις μέρες, χθες, χθες, χθες μαζί μαζί με μπορεί και, και σήμερα Μαζί με τον Καναδά Μου αναγνώρισε το στις προσωπικές σχέσεις λέει ξέρω εγώ του Κάλα ναι, του το, το άκουσα και αυτό αλλά ομολογώ ότι δεν νομίζω πολύ μεγάλη σημασία Τώρα δεν θες να μιλήσουμε για αυτό το θέμα Δεν νομίζω να θες δηλαδή, γιατί θα αναπτύξουμε Ε κοιτάξτε, πιο πολύ δεν θέλω γιατί ξέρω ότι έχουμε παρόμοια όψη οπότε θα ήταν λίγο μονότολνο Αλλά εν πάσχει πιόση Κοίτα ό, όλα θα κρυθούν πες την στην συνεδρίας που θα γίνει για την ισότητα του, του σκοπίου στο ΝΑΤΟ Εντάξει ναι που βέβαια τα σκόπια εκεί πέρα πάνε με το όνομα Φίρουν να μπουν από τους άκους. Ελλογικό γιατί δεν θα ήταν πολύ, μεγα, πολύ μεγάλη πρόκληση. Βέβαια η Ελλάδα μπορεί να πει όχι εγώ ασκοβέτω, περνώ έλθουν πρώτα οι διαφωνίες μας με το όνομα και μετά θα μπείτε. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι και η μόνη λύση. Για να δούμε τι θα γίνει, τέλος πάντων. Αναμένουμε, λίγη μήνες έχουν μείνει. Καλά, σίγουρα ναι. Θα μπορούμε να <laughs> <laughs> εκφράσουμε την... ένα ειδικό... άποψη. <laughs> <laughs> θα κάνουμε ένα ειδικό που θα προτίζεται μόνο από ανθρώπους που έχουν διαφορετική άποψη για να ακουστούν τα πράγματα σωστά. Βέβαια εντάξει <enciwie> θα είναι ένα podcast με... Θα το ονομάσουμε αλλιώς για να μην γίνει εκπλήσεις στο iTunes το τέτοιο γιατί εντάξει και πέρα θα γίνει. Τέλος πάντων. Αυτά για τον κοσμοφόλ, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Όχι εντάξει απλά έναν κοσμοφόλ και δεν ξέρω τι. Ξέρω άξιζε να βλέπεις μια... όχι μια, πολλές. Πολλές σειρές αμερικάνικες. Ναι, ομολογουμένως αυτό έπιασε σχεδόν όλη την ομάδα μους φίλντες, εσύς عن τέτοιον. Ναι, όχι κι εγώ. Δεν δηλαδή ξεκίνησαμε όλοι να βλέπουμε... από πέσει πιο πολύ κυρίως. Πρώτα ξεκινήσετε εσείς δηλαδή, βλέπετε Lost. Ναι, όχι. Μετά ξεκίνησα εγώ, έβλεπα ο Pearl Blake. Εγώ ξεκίνησα με το ps Μετά το Pearl Blake βρίσκεται με τον Άγγελο, έχει η Aston Attack. Το είχαμε δει, δηλαδή το είχαμε συναντήσει με λίγο ομιστήριο τρόπο στο μυστήριο που πήγαμε για προφίση. Α, δηλαδή το πρώτο επεισόδιο ήταν εκεί. Πώς, τι ε, κάνει ένα... Είχαμε προτείνει αντί ναι, ναι, ναι, για listening με κασέτσι και τέτοια να βάλουμε μια ταινία να το πούμε. Ναι, δεν έπαιζε από συστηματικό αυτή η ταινία. Ε, τελικά αυτό που κάναμε είναι είδαμε λίγο από την ταινία και ένα, το πρώτο επεισόδιο πίζον break που το πρότεινε μια κοπέλα από εκεί και μπλάμ, και εσύ και ο Άγγελος είχατε την ιδέα να δείξετε ένα site, θυγατρικό. Ναι, μετά θα αρχίσει να αναγνωρίζει... ναι, όχι και τέτοια. Sirius.newsφilter.fr. Σύρις. Σύρις, sorry. Αυτό κυρίως έγινε γιατί παρατηρήσαμε ότι στα θέματα των σειρών είχαμε πολύ μεγάλη απήχηση από σχόλια. Πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλο. Ναι, όντως. Και τώρα βασικά το αναφέρουμε για να ανέβω λίγο και λύσεις έτσι. Γιατί έχουμε μόνο ένα που, πες να οχωγένα, δεν ξέρω το <laughs> <laughs> <laughs> Να αναφέρουμε επίση ότι έχουμε βάλει κάποιες κατηγορίες Στο site ε, Ναι, καταρχά να πούμε τα παράξεμα του site Για να ξεπερθέυγοντας το πιστεύεις Ότι το site ξεκίνησε για να είναι ξενόγλωσσο. Που σημαίνει στα αγγλικά, εντάξει Με την προοπτική να έχει ένα αγγλικό domain Έτσι έως είναι ένα Βρετα... Ε, ναι, αγγλικού τλείπου domain, okay. αλλά θα δούμε τι θα είναι αυτό. Προς το παρόν, ο κόσμος πρέπει να το βρει στο series.newsfilter.gr mm -hmm. Σαν subdomain mm -hmm. του... Μετά το καλοκαίρι, πρέπει να κάνουμε και ένα άρθρο που τέτοισε. Περιμέναμε να πουν δυο 2-3 άρθρα για να έχει λίγο υλικόνα δύο κόσμος. Mm -hmm. Βασικά αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι να πούμε ότι πλέον το News Filter από μετά το καλοκαίρι, διοξενείται σε δικό μας χώρο. Της ομάδας δηλαδή που το πληρώνουν από την τσέπη μας. Σωστά, ναι. Άρα γι' αυτόν τον λόγο θα αναγκαστούμε να γίνουμε λίγο γύφτη και να ζητήσουμε κάποια συνδρομή σε κάποια φάση από τα μέλη όσοι θέλουν να δώσουν σε υποφυ donation ενδεχομένως. Yes. Πρέπει να το ρίχνω σαν ιδέα τώρα ώστε yes. να σταματήσουν τώρα να βλέπουν το δημοσκόπημα που έχει γεννήθει. Έτσι, όχι. Εντάξει, αυτά συνήθως έτσι γίνεται. Τώρα βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο σε ένα site ενημέρωσης έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε donations. Γιατί δεν είναι μια υπηρεσία, απλά... <laughs> Αλλά όταν βάζεις λεφτά τη τσέπη σου θες να βάζεις κάποια λεφτά σου. Ε, θα ανοίξουμε το χέρι και όταν πέσει. Ε, ναι, αυτό. Επίσης, ρωτήστε το πώς περνάμε. Το SEAL, λοιπόν, έγινε με τη λογική του να είναι πιο στοκοθετημένο στις σειρές ε, και με τη λογική του να καλύπτει πολλές σειρές. Τώρα, ε, προς το παρόν, έχει τη μορφή του ότι υπάρχουν σελίδες οι οποίες ε, αποτελούν κατηγορίες ε, κομμωδία, περιπέτεια σε Ρα, λίγο καιρό θα υπάρχει science fiction και όλα αυτά mm. θέλω πάντων, ότι χρειαστεί και μέσα σε κάθε τέτοια σελίδα υπάρχουν υποσελίδες για κάθε σειρά που αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή Να πούμε ότι υπάρχει ήδη το prison break Ναι το οποίο ενημερώνει ο Asina τα... κυρίως ακόμα Υπάρχει το Altitude. Το Altitude το οποίο το εισήγαγα εγώ μετά από μια φιλική παρέμβαση και το Show. Υπάρχουν στα σχέδια να μπει το Heroes, νομίζω. Ναι, ακούστηκε αυτό. Και όποια άλλη σειρά... Το Lost μάλλον θα μπει. Το πει Lost σε ναι, φάση θα πει το Φεβρουάριο. Όταν βγει το επεισόδιο του επόμενου. Και εγώ σκέφτομαι να σε κάποια φάση να εισάγω και το χάστημα Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει γι' αυτό. Είναι, μια, είναι σειρά, νομίζω, βρετανικής παραγωγής και αυτή, όπως και το IT Crowd που γράφω ήδη. Το οποίο όμως έχει να κάνει με κάποια κόλπα, ξέρεις, που οργαμώνουν μια ομάδα για να κλέψει κάποια αντικείμενα. Oh, και okay. είναι μεταξύ αστυνομικού και κομικού, ας πούμε, κάπου εκεί εκεί Εγώ σκεφτόμουν να βάλω το Rome, το Rome, Ναι. Αλλά η σειρά αυτή έχει ολοκληρωθεί, δεν ξέρω αν ήταν τώρα. Ε, κοίταξε, αυτό βασικά το συζητούσαμε και με τους υπόλοιπους της ομάδας γιατί, ας πούμε, εντάξει, υπάρχουν και μερικοί καμένοι, ωραία, δηλαδή, πρέπει να το πούμε αυτό, ξέρω που τύχει να βλέπουν τώρα μια σειρά η οποία ολοκληρώθηκε Λογικό. Βέβαια, από αυτά όλα, αν τα λέγαμε στην Αμερική που παίζουν τις σειρές, δεν ήταν τίποτα λογικό Ναι, γιατί, γιατί... θα ήμασταν δύο χρόνια πίσω Και γιατί θα ήμασταν παράνομοι, όπως και είμαστε γιατί το μαλλίς μια σειρά τώρα προβλήθηκε πριν από δύο χρόνια Συνέως πώς το καταφέρει αυτό. Oh. <laughs> Οπότε ας μην πούμε σηλευταμένες Ας πούμε ότι τα φέρνει κάποιος που τα έχει αγοράσει σε DVD από το εξωτερικό yeah. Κάποια βέβαια βγαίνουν, επειδή το Prison Break και το Lost Βγαίνουν και άλλα και το CSI και άλλα βγαίνουν yeah. εδώ στην Ελλάδα yeah. Όπως και τα Φιλαράκια, τότε που είχαν βγει Όπως oh, Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να πω και να περιμένουν να το πιστέψουν ότι αγοράζω όλα τα DVD που έρχονται εδώ. Πες λίγο για αυτά που σας δώσετε με τις τελειωμένες σειρές. Λοιπόν, αυτό με τις τελειωμένες σειρές, υπήρχε η ιδέα του να υπάρχει μια κατηγορία που να είναι old series και να μην σχολιάζεται κάθε επεισόδιο όπως κάνουμε με τα τρέχοντα. Π.χ. στο IT Crowd, μόλις βγαίνει το επεισόδιο, εγώ βγάζω περίληψη και comments δικά μου. Ε, φορά, και ο αφούμε... Άγγελος. Season, Αλλά για παράδειγμα εγώ που αυτόν τον καιρό βλέπω και κάποιες παλιές σειρές ε, υπάρχουν κάποια επεισόδια όπως σου λέγα πριν από λίγο για ένα mm. που εντάξει για μένα επειδή μου αν κάποιος ξέρει περίπου τι γίνεται στη σειρά είναι το επεισόδιο κλειδί που εκεί πέρα λες ρε παιδί μου λύνονται κάποια πράγματα δημιουργούνται κάποια άλλα λες θα αλλάξει λίγο η τροπή Οπότε ενδεχομένως αυτά τα επεισόδια θα μπορούσαν να σχολιάζονται και μάλιστα έχω δει για παράδειγμα για Gilmore Girls που βλέπω εγώ και εντάξει δεν έχω πρόβλημα το πω γιατί κάποιοι λένε ότι ε, διάφορα ε, υπάρχουν και άπειρα fan clubs στο ίντερνετ δηλαδή αν και εγώ δεν τα υποστηρίζω πολύ αυτά αλλά πραγματικά είδα και σοβαρά ε, fan clubs Νομίζω είναι τις καλές έσω και και ψυχιστή από τις καλύτερες Μεσα στις καλύτερες είναι σίγουρα είναι, είναι λίγο ιδιόμορφη η σειρά. Καταρχάς, νομίζω ότι είναι Αμερικάνικη η παραγωγή, αλλά το κάστη είναι Βρετανικό. Mm -hmm. Δηλαδή, από την προφορά, αν κρίνω, αν και δεν μπορώ να πω ότι είμαι ο κατάλληλος, σίγουρα η φρεσιολογία είναι Βρετανική. Και αυτό είναι καλό για το αυτή, γιατί, ξέρεις, εμείς εν δουλειάσεις στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τις Αμερικάνικες ταινίες κυρίως, οπότε χτυπάει η προφορά πολύ. Αυτό, και αυτά που λένε. Πάλι καλά που δίνεις τα Ιρλαντές, γιατί Έτσι <σίλοι> να είναι γρήγορα Η Ιρλανδός είναι ένας από το 80 Crowd Α, Και είναι, έχει πολύ πλάκα, το Teen το Ιρλανδός πέρα, πέρα, πέρα. Από σε πτώση, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το Gilmore Girls, για να τελειώσουμε αυτό έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι ε, το κάθε βρετανικό και το script φαίνεται να είναι βρετανικό ε, Έχει το χαρακτηριστικό ότι το script κάθε επεισοδίο είναι πολύ μεγάλο Οπότε πραγματικά ο θετής δεν βαριέται. Εκτός όταν το τη πάει το να βλέπει κάποιον να μιλάει τόσο γρήγορα. Της so. ώρας έλεγα π.χ. στο Στέφανο ότι υπήρξε υπότιτλος σε τέσσερις σειρές. Ξέρετε δεν το έχω ξαναδεί. Mm. Να, να σπάει σε τέσσερις σειρές ο υπότιτλος. Mm. Ε, και εν πάση περιπτώσει εφόσον κάποιοι, και κάποιοι άλλοι θα ήθελαν να μιλήσουν γι' αυτό μπορεί να υπάρχει αυτή η κατηγοριοποίηση. Ναι, yeah, γενικά α πούμε θα υπάρχουν θέματα για σειρές μόνο και μόνο για διάλογο και όχι ο... γιατί θα γίνει μετά και πέσεις αύριος... Ε, ναι, εντάξει. Όπως επίσης για όλες τις σειρές, παλιές και καινούριες, σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαν να βρουν κάποια νέα για το π.χ. αν κάποιος το οποίος πέσει από μια σειρά εμφανίστηκε σε κάποια άλλη, αν π.χ. φεύγει κάποιος το οποίος από μια σειρά π.χ. πέθανε ο χαρακτήρας γιατί χρειάζονται να φύγει... αυτό κυρίως σημαίνει στις ελληνικές σειρές πιο πολύ. Παρακαλώ, <laughs> <laughs> στις σε ελληνικές <σειρές> είναι <laughs> <laughs> κλασικό το πως ξαφανίζονται οι χαρακτήρες, έτσι. Δεν ξέχουν κανόν σπαθαίνει ένα το χέρι, ας πούμε. Και τελείωσε. Poor Λοιπόν, μην το βγάλω, δεν θέλω μαζί σας, ξέρω πού πια. Αυτό έχει γίνει και στα Edit Crown, α πούμε. Σοβαρά. Ένας βασικός χαρακτήρας, ο διευθυντής της εταιρείας, θέλω μάλλον μην την πληροφορία. Το Edit Crown αφορά μια ομάδα τεχνικών μιας γνωστής εταιρείας της Αμερικής, ή της Βρετανίας για την ακρίβεια, κάπου στην Αγγλία που δείχνει πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, που είναι κολλημένοι στους υπολογιστές, πώς περνάνε τη ζωή τους. Ωραία. Και ο διευθυντής της εταιρείας, ο οποίος φαίνεται να είναι πολύ γνωστός Βρετανός ο ιδιωτικός, λέει για παράδειγμα από το πρώτο επεισόδιο ότι είναι guest star. Οπότε στη δεύτερη σεζόν στην αρχή τον πεθαίνουν. Γιατί προφανώς πρέπει να φύγει, ξέρω Και είναι αγαπητό αυτό, δηλαδή το πώς σε μία-μία μέρα πεθαίνει απλά, έτσι, χωρίς να το πω το επεισόδιο πριν, πριν τη σεζόν το ήρθε. Όχι, το είδα. Μεθαύριο βγήκε το δεύτερο. Firewater. Ναι, ε, βασικά παρακολουθώ και από το είδα α πούμε και το άρθρο που έβγαλε άλλο στο series αλλά δεν ήθελα να στο σε αυτό που έβγαλες εσύ ναι, ναι, στο newsfilter.gr γιατί στα σχόλια ναι, όπως... θα γίνει χαμός και το ξέρω ε, Να πούμε αυτό είναι σημαντικό ότι παρόλο που υπάρχει το σενόγλωσσο series newsfilter.gr από τις Πανασικές και... σειρές που έχουν επισκεψιμότητα δημοσιεύεται και ένα ελληνικό άρθρο συνήθως Όχι η μετάφραση Ακριβή η μετάφραση Όχι η μετάφραση, Πάρετε ένα άλλο άρθρο που αφορά άρθρο. Το, το ελληνικό κομμάτι Δηλαδή δημοσιεύεται στο newsfilter.gr Το οποίο αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό γιατί δεν το καταλάβω Ο χρόνος άδειξη Γιατί σκεφτώ ας πούμε επειδή με έβλεπα το δικό σου άρθρο και το prison break που βγήκε στο newsfilter.gr στα ελληνικά και έχει αρκετά comments από κάτω. Τουλάχιστον mm. τον το είχα δει εγώ. Γιατί δεν παίρνω συχνά. Σου είπα δεν θέλω να δω τι λέει. Στο άγγελο που είναι στο series ακόμα δεν έχει κανένα comment. Δεν το ξέρω. Ναι, μία άποψη είναι αυτή. Αλλά η άλλη άποψη είναι ότι θα μπορούσαμε να κόψουμε τελείως το ελληνικό. Και αυτό ήταν που το σκεφτόμασταν αρχικά. Ναι. Για να πάρουμε τους, ε, τα είναι... comments από εκεί στο άλλο. Ε, δεν νομίζω. Χαλάω ούτε εγώ, και αυτό το λόγο είναι και έτσι... Θα να... σου γιατί ας πούμε... Αν να θυμάσαι, έχουμε δει το Prison Break. Ένα που λέει Break Season 3 uh -huh. και ένα το πρώτο επεισόδιο που έχω γράψει εγώ. Ε, ναι. Πολύ γράφουν στο... στο Season 3 Ναι. Για το πρώτο επεισόδιο. δεν ξέρουν Άρα. καν το link. Κατάλαβα, Άρα. ναι. Είναι... Είναι λίγο προβληματικό ακόμα έτσι πως λειτουργεί... Δεν ξέρουμε... Γράφονται για το Lost. Στο συζητός πιζοβραϊκ. Καλά και... αυτό το είχαμε πει κιόλας. Το και είχαμε πισημάνει. Και λένετε πάτε εκεί ας πού να γράψετε. Το λέτε. είχαμε επισημάνει ότι... Θέλω πάντα να πούμε και ότι τη... στην ψηφοφορία το Lost είναι πρώτο. Κάποια στιγμή πλησία στο πιζοβραϊκ αλλά πάλι έφυγε το Lost με 10 ψήφους. Η οποία η ψηφοφορία θες και το έθεσες να πω ότι για μένα είναι και λίγο άχρηστη εκεί πέρα που υπάρχει έτσι γιατί... Δηλαδή... 300 ψήφους πήραν. Πραγματικά, ε, παρακολουθήσατε την κουβέντα που γίνονταν στο, στο Thread του Prison Break αλλά που είχε πάρει μια μορφή, να πούμε και αγνώσεις, στους ανθρώπους, για να το καταλάβουν το στυλ ξέρεις <Κι> το Prison Break είναι καλύτερο, όχι όχι το loss είναι καλύτερο και μάλλον α πούμε. Χαριτωμένο, αλλά ψιλοανόριμο θα έλεγα. Εντάξει, είχαν βρει κάποια επιχειρήματα. Εν πάση περιπτώσει... <Κι> ε, δηλαδή για μένα θε, θεωρώ χαζό να λέει κάποιος να έχω δει όλο το Lost, να έχω δει όλο το Prison Break. Ναι θα δω όλο το Lost που θα βγει και όλο το Prison Break, αλλά προτιμώ το Lost. Δηλαδή οκ, okay, προτιμάς το Lost αλλά στην τελική και τις δύο σειρές θα δεις. Ε, δεν έχεις. Σημαίνει ότις να... αρέσουν και οι δύο πολύ. Γιατί αν δεν σε άρεσαν πολύ θα μου τη μία και την άλλη όποτε θυμώσουν. Ναι βέβαια. Δηλαδή, Κάτι τέτοιος. έχει καλύτερο. Ναι, Μια Μπορεί... αλλά τελικά... Δηλαδή εγώ αν δω 30 σειρές... Είδα 30 σειρές. Κοίτα, κάποιος έθεσε το θέμα lost in Prison Break. Σίγουρα ναι. Δεν ποιος το ε, ήταν τέλει. ένας από τους ε, επισκέπτες βασικά. Ναι. Νομίζω να είναι μια κοπέλα η Ναι, έτσι πρέπει να είναι. Ε, και μπήκαν κάποιοι επιχείρημα στο τραπέζι και μετά έγινε αυτός ο τόνος με την ψυχοφορία και από εκεί εξελίχθηκαν ένα ε, πράγμα. Άλλωστε με βέβαια ότι αρκετοί είχαν... αρκετά σχόλια που είδα εγώ τότε έλεγαν και το ότι είναι είναι διατηρήσεις διαφορετικά πράγματα και δεν πρέπει να συγκρίνονται. Όσον αφορά πούμε, το τι δείχνουν, ε, το υπάρχει. που γυρίζονται και όλα αυτά. Υπάρχουν κάποια κοινά σημεία που μπορούν να συγκριθούν, α πούμε, σενάριες ή τρόπους κοινοθεσίας, ηθοποιοί. Κάτις αυτά, ναι, προφανώς. Από εκεί πέρα, ότι είναι διαφορετικές σερές, είναι διαφορετικές σερές. Και δηλαδή, η υπόθεση είναι κάπως διαφορετική, έτσι, δηλαδή αρκετά διαφορετική. Και το οι δύο το έχουν πάει. το μυστήριό τους. Βέβαια το όλο στε έχει τραβήξει το μυστήρι ως εκεί που γυρίζεται ας πούμε εντάξει γίνεται πια πριν μας λύσουν κάποιες απορίες. Καλά ναι εντάξει. Το πίζω break το μυστήριο όνειρα βάει το πολύ 5 λεπτά. <laughs> ε, εντάξει. Τα <laughs> ε, είναι... ίδια. Ε, εντάξει μην αρχίσουμε τώρα. <laughs> Πάντως ε, είναι χαρακτηριστικό με το πίζω break εντάξεις να και λίγο σύρρη κουβέντα. Ε, ότι απ' και μετά δηλαδή, άκουσα πολλούς αναγνώστες και συ, συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου εκεί. Να με ρωτιούνταν τελικά τι θα γίνει τελικά με το Scofield και τη Σάρα Για <laughs> να ξεχνά την ανυπόνηση ξέρω εγώ. Α, ναι Ε, ναι, γιατί ξέρεις πάνω προς το τέρας της δεύτερης σεζόν να πω, Φάνηκε ναι. να έρχονται ναι. πολύ κοντά αλλά μετά να αποτυχάνει το όλο θέμα, ξαφνικά Να σου πω εγώ θέλω στο κέμπους Το όλο στο κέμπους θα τους έχουν το θάει Οπό το Scofield και τη Σάρα, ναι. Αλλά αυτό δεν το στυρίζεις κάπου Όχι, απλώς θα ε, είναι το αίσθητο Αν την άλλη δεν θα ήθελα για αυτό, γιατί το καλό Αν γίνει όμως αυτό, ναι. σε πεθάνει κάποιον, τότε θα βγει ο άλλος το How it should have been ναι, <laughs> Καλά αυτό είναι άλλο ζήτημα, το ξέρετε, θέλουμε να απτύξουμε <laughs> Είναι ένα site λοιπόν, κάποιοι <laughs> ανθρώποι Ανόριμοι τελείως που που φτιάχνουν κάποια flash videos, τι είναι Είναι ουσιαστικά βίντεο που βήκανε ναι. εναλλακτικά τέλη από σειρές ή ταινίες Να πούμε μια σκηνή σε ένα βίντεο που έβαλα κάπως τώρα στο άρθρο είναι ο Σάτμπαν και πέφτει, ξέρω εγώ, στην ε, άμμο στην οποία πάνω θα κάνουν το πείραμα πυρυκή, οι πληροϊκοί πιστήμονες και ακούει ο πιστήμονες στον ήχο <laughs> τον και λέει, τι είναι αυτό, έλα μπορεί, εντάξει, κάνα πολύ θα είναι <laughs> λέει, ναι, αλλά άμμο δεν είναι πολύ και δεν ξέρω κάτι, κάτι άλλο, κάποιος άνθρωπος ας πούμε και πώς το είπε ακριβώς Ουσιαστικά λέει παιδί σημα. μου, ότι τα επίπεδα του τάδε, της τάδε ουσίας είναι ε, πολύ σωρευμένα στο δείγμα μας και λέει ο άλλος ότι θα είναι ένα πουλί το οποίο κόλλησε κοντά στην ακτίνα. Και λέει ο νέος αν δεν είναι πουλί και είναι άνθρωπος και μετά κάνουμε εμείς ό,τι να κάνουμε και έχουμε καμία τυχαία μετάλλαξη. Μετά τρέχουν και δε αυτόν Οπότε καλύτερα πάνε πάρουν Και χαλάει όλος ο άνθρωπος αν επιτόπου ξέρω εγώ. Θες την ταινία ή τον Εντάξει πολύ φαίνεται. Εντάξει Εντάξει εντάξει εντάξει εντάξει εντάξει εντάξει εντάξει εντάξει εντάξει εντάξει εντάξει εντάξει εντάξει θα μπορούσαμε να το σταματήσουμε εδώ να πούμε ότι Όσοι μας ακούνε καλά θέλουν να στηρίξουν επί την νέα προσπάθεια έστω να μπουν να δουν το seriesnewsfilter.gr και εντάξει αν έχουν κάποιες... Είναι τελείως διαφορετικό από το... Ναι, είναι ένα ξεχωριστό blob. Ε. Και αν... Ε. Ναι, δες. Αυτά, εντάξει, τίποτα. Και αν έχουν κάποιες προτάσεις κλπ, επειδή ακόμα το site είναι στην αρχή του... το Προτείνετε ταινίες, σειρές να τις δούμε, θα ναι. συζητήσουμε. Εδώ ε... εμείς δεν έχουμε τίποτα λαχά, να λέμε τους σειρές. Εντάξει είμαστε και Οπότε θα εστιάζουμε σε διαφορετικές ο καθένας και είναι καλά. Okay. Αυτό Το τέλος πριν εδώ. Α, ε, εντάξει, βασικά νομίζω ότι αυτή είναι μια κατάληστη στιγμή να τελειώσουμε αυτό το πρώτο podcast της σεζόν. Είναι η ώρα 10, 20 Σεπτεμβρίου 2007. Ε, βασικά προχώρησε γρήγορα η κουβέντα, γιατί είμαστε δυο μας σήμερα. Ναι, όντως. Λίγα δηλαδή, δηλαδή, αφέρα. Δηλαδή είμαστε αφέρα. δυο μας με ένα σκυλί μαδί. Άρη, του Σεράρι. Άρη. Του Άρη Άρα, ελα. Έλα εδώ. Τώρα, δεν την παλέπεις. Επίτερος πάντων, ναι. Ε, και, εντάξει, για πρώτο επεισόδιο νομίζω είναι αρκετά χαλαρό και πιστεύω ότι ακούγεται και εύκολο. Ναι, ε, τώρα αν κάποιος ζωριστεί λίγο με τις λεπτομέρειες, σας <σομίως> περάσει ρε παιδί, μην ξέρω εγώ, κάτι κοσμοφόγκη και τέτοια πράγματα. <σομίως> Αυτά λοιπόν από το 16ο επεισόδιο του Newscast. Σας χαιρετούμε, εγώ ο Χρήστος, σας καλλιληχτούμε μάλλον. Ε, ναι. Βασικά, <σομίως> όχι, δεν σας καλλιληχτούμε γιατί πρωί. Οπότε τους χαιρετούμε απλώς Εντάξει και πριν να το ακούσουν Πάλι να τους καλυφτήσουμε γιατί τώρα είναι βράδυ ας πούμε οπότε Και είναι γνωστό Σε όλους ότι το podcast Δεν ακούγεται τότε που βγαίνει Σωστό Γιατί δεν είναι live streaming οπότε ε, Να πούμε για άλλη μια φορά Όπως λέγαμε και στην περασμένη σεζόν Ότι θα προσπαθήσουμε να είμαστε ε, Συνεπίοι Πιστεί στο ραντεβού Κάθε δύο εβδομάδες περίπου Όπου αυτό είναι εφικτό Και θα χαρούμε πολύ να έχουμε κάποιο feedback mm. με comments ή σχόλια στο site ή οτιδήποτε μέχρι λοιπόν το επόμενο επεισόδιο γεια σας, γεια σας